here sure. to <laughs> at <laughs> the και στην Ευρώπη και λένε έρχεται και ό,τι, λένε, το παρουσιάζει η χρυσακητυχία Thank <laughs> you. Bye. <laughs> πλάι στον άλλο και κάπου έφτσι μου σε Ό, όσο βάσαρο μεγάλο το βάσαρο Yeah. <laughs> with <laughs> it. Yeah. I'm <laughs> not Okay. και άλλο για να μα ευρύγει και να Η υποταγή ή ο έκρισμος για τέτοια συνήθως ή η ο εκρισμος για Εκείνος ξεκουθεί. Παραστολός που του λέτε το και το σταμάτηκε. Εκείνος χαμογέλεσε και αν ξαναφάνουν τα λόγια του λέει, και εγώ θα του στην απέναντι όχθη. Είσαι λοιπόν ο Και μου στο από το του, που με πολλά ακόμη, πολλά Το Οι φως μου η γιορτή της it's yeah. Why is <laughs> <laughs> <laughs> it, it Shirève Arerabia? Thank right. you.